Το μεσημέρι στο γραφείο, τύπους, το φάνη το γραφείο. Με τόκου τύπου στο ρεύμα μετρό. Τι με τρεκτάρι με πού στο ασφαγείο. Σήμερα σύνταφιο σή, εικό. Αστάρα τύπου το βράδυ και τα ρατσά. Τι να βακάει λίγο. Με τόκου τύπου στο πόρτο μετρό. Ένα εκατομμύριο, εκατόν μία εκατομμύρια εκατόν μία και δέχα Πίσω πάλι θα παρέα Εσύ Ένα εκατομμύριο, εκατόν μία, μία και, εκατών, μία, χιλιάδες, εκατών, μία, και Πάει να μπει τη γλώσσα τη βουβή Αρπάζει γερά, τα πιάνω χοντρά Τον Ποσειδώνα όμω μέσα μου τον φέρνω. Που με κρατάει πάντα μακριά. Μα κι αν ακόμα δυνηθώ να προσεγγίσω. Τα χαϊθάκι θα μου βρει τη λύση. μα Και το κελί μας, το και το <ΣΣ2> μα, κι αν ακόμα δυνηθώ να προσεγγίσω. Τα χαϊθάκι θα μου βρει τη λύση. Η θάκη και η Λύση Η θάκη και η Λύση, η Εύα Καϊλή είναι μια πλεκτάνη, είναι μια σκευωρία Εμείς εδώ σε εκπομπή είμαστε με την Εύα Καϊλή Κάτω τα χέρια από την Εύα Λευτεριά στην Εύα Καϊλή είναι μια... Ε, ε, έχει στηθεί όλο αυτό Το καταλαβαίνει ο καθένας διότι είναι μια σοσιαλίστρια Η οποία πάλευε για τα, το καλό του λαού Με αξίε και με ιδανικά Είχε αξιακό κώδικα. ήταν Είχε αξιακό, ωραία χρόνια, <laughs> είχε αξιακό κώδικα ε, Πήγε και στο Ευρωκοινοβούλιο να δώσει από εκείνο το μετερίζει τη μάχη υπέρ των λαϊκών συμφερόντων Θυμίζουμε ότι οι κομμουνιστές είχαν διαπράξει ένα έγκλημα κατά του παππού τη, Ο οποίος στην πορεία δεν ήταν παππούς, δεν τον είχε γνωρίσει καν Αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, είχαν διαπράξει έγκλημα οι κομμουνιστές Και τώρα πίσω από όλο αυτό που συμβαίνει σίγουρα είναι κομμουνιστών. Οπότε όλοι οι σήμερα, όλοι, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι αφιερωμένο στην Εύα Καηλή. Με έτοιμα να λευτερωθεί τώρα η Εύα Καϊλή, αξίζει να είναι ανάμεσά μας, να είναι ελεύθερη, να εκπροσωπεί τα συμφέροντα τα λαϊκά εντό χώρας, εκτός χώρας. Καλά έκανε και μίλησε για το Κατάρ, που δεν υπάρχει τίποτα εμ, επιλήψιμο που δουλεύουν εκεί οι άνθρωποι, οι εργασιακές συνθήκες όπως είχε πει είναι άψογες στο Κατάρ, 2000 δεκρή όσο φτιάχναν τα γήπεδα οπότε δεν πιστεύουμε ότι όλο αυτό έχει συμβεί δεν πέσαμε από τα σύννεφα γιατί δεν πιστεύουμε ότι έχει γίνει είναι αθώα στις καρδιές μας τουλάχιστον δεν μπορεί άλλωστε να διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα, μια τέτοια λαμμογιά ένα στέλεχος του Πασόκ, μια αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτού του θεσμού του τόσο καθαρού υπέρ πάντα των λαϊκών συμφερόντων δεν μπορεί να διαπράξει μια τέτοια λαμμογιά ένας άνθρωπος που έχει μιλήσει σε ανύποπτο χρόνο που θα ακούσουμε τώρα για την ηθική Θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική, η ηθική ε, αισθάνομαι ότι ο κόσμος ε, αντιλαμβάνεται πω αυτοί που έμειναν είναι λίγο τρελοί Το πιστεύουν πάρα πολύ, έχουν μια ιδεολογία παραπάνω ή έχουν και μια ηθική τελος πάντων που δεν διαπραγματεύεται για τις θέσεις. Θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική. Η ηθική. It should have been a voluntary course But that's not the point, my friends Pios, tichos, to antiproσωpevie, to na myślę, wszyscy, my way I did it my way When the money keeps rolling in You don't ask how I did it my way Think of all the people a good time now Έχει did πάρα πολύ το ζήτημα τη nie στην πολιτική sama doors Never been a like the My με το δικό της τρόπο και δρόμο και όλα, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία Το 2007 η Εύα Καηλή εξελέγει με το Πασόκ για πρώτη φορά βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης 35.531 σταυροί Μπράβο, μπράβο σε όλους Έβλεπαν μπροστά, ήξεραν, πασόκι και ψηφοφόροι διάλεξαν το καλύτερο Το 2009 πάλι με το Πασόκ επανεξελέγει για δεύτερη φορά βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης Αύξησε σταυρού 36.0813 Εδώ εκτίμησαν οι Θεσσαλονίκοι, οι οποίοι έχουν ψηφίσει και Άκη Τσοχατζόπουλο, σε ανύποπτο χρόνο μα έχουν δείξει το δρόμο, και Ψωμιάδη και Παπαγεωργόπουλο, Γενικός τη σε αυτά τα θέματα έχουν ένα αλάνθαστο κριτήριο και αισθητήριο. Κάπου εκεί η Ευα ψήφισε και ένα μνημόνιο, εδώ στη Βουλή. Το 2014 λοιπόν εκλέγεται για πρώτη φορά Ευρωβουλευτή, με την ελιά Δημοκρατική Παράταξη, αυτά τα πειράματα που κάναν τότε, και έρχεται πρώτη σε ψήφους, 122, σε πανελλήνια μετάδοση και εμβέλεια, 122.054, πάνω και από τον Ιν Πρόεδρο του Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη, στις ευρωεκλογέ του 19, ήρθε δεύτερη, πρώτο Ανδρουλάκης, παίρνοντας 145.650 ψήφους. Μπράβο λοιπόν σε όλους αυτούς, ελπίζω, φαντάζομαι, κάποιοι από εσά να είστε στο ακροατήριο, θα θέλαμε τη γνώμη σας. Ε, Κάτι καλό και μόνο καλό για την Εύα Καϊλήν, για τη σπήλωση που επιχειρείται στο πρόσωπό τη.21180 880. Το απίστευτο τραγούδι. Θα έλεγα ότι μου αρέσει πολύ. Είναι το Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα Ελλάδα. Δεν θυμάμαι. Όχι, δεν θυμάμαι. Για να το τραγουδίζω. <laughs> θυμάμαι ποιο σου μιλάει, Ονίβο, σωστά. <laughs> Παιδιά, το Καλημέρα Ελλάδα, πώ πάει. Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει, Ονίβο. Λοιπόν, το βρήκα, περίμενε. Αυτό. Κύριε Υπουργή, κύριε Βουλευτέ, ελάτε μια βόλτα μέχρι τη Βαρβάκιο Κατέβα το λιμάνι, μίλα στους εργάτες σου Κύριε Υπουργή, κύριε Βουλευτέ Πριν πάτε στο γραφείο, σας κάνω εγώ σε φταί yeah. Διαλέγω ένα τραγούδι, αντί να στέλνω γράμματα Δεν ψάχνω για μαλάκε δεν περιμένω θραύματα Παράτα και γραφείο και χαρτοφυλάκιο Έλατε μια βόλτα μέχρι τη Βαρβάκιο Έλα για τη μαγιήτσα Για το ποπασάκι. Καθαριμένε, σου φανταρίσκε έτοιμη! Κατέβα το λιμάνι ανιλάτο σε εργάτε σου. Πάρε την ευθύνη μια φορά πάνω στι πλάτε σου. Πάρε την ευθύνη μια φορά πάνω στις πλάτες σου. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι και έχω βάλει στίχου σε ομιλία μου στη Βουλή. Τα πρακτικά να κυκλοφορήσουν. Αμέσω να κυκλοφορήσουν τα πρακτικά αποκτούν άλλη αξία. Έχει χρησιμοποιήσει πολιτικό τραγούδι όπω ακούσαμε εδώ από τον Ήβο. Και του going through, το έχει χρησιμοποιήσει σε ομιλίε τη στη Βουλή. Γι' αυτό ήταν τόσο καλέ οι ομιλίε τη στη Βουλή. Έχουν γράψει ιστορία και οι ομιλίε. Πάντα από τη σκοπιά των συμφερόντων τη εργατική τάξη του τόπου μα, των λαϊκών στρωμάτων. Άρρωστα ήταν σοσιαλιστρία, ήταν στο πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Όλη τη συμπορία ήταν γιωμένη με τι λαϊκές ανάγκε. Αυτό εξέφραζε. Ήταν μία από εμά, από όλου εμά, η Εύα Ε, κάποια στιγμή πριν την, όταν αρχίζουμε να την γνωρίζουμε που έμπαινε στην πολιτική, μετά τη Θεσσαλονίκη ερχόταν και στην Αθήνα, ήταν σε ένα πάνελ εκεί με νέες γυναίκες πολιτικούς, νομίζω η Στάι το συντόνιζε και κάπως ήρθε η μπίλια πάνω της και τη ρωτάει η Στάι να μας πει τι ακριβώς είναι η δεξιά. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι οι διαφορέ που έχουμε. Θα Και το ότι. Ε, για παράδειγμα, όχι. Αλλά δεξιά πρέπει να έχει έναν προσδιορισμό. Το μη δεξιά δεν είναι προσδιορισμό. Mm -hmm. Είναι αρνητικό. Όταν είναι, είναι κάτι δεξιά, αρνητικό. Εσύ, λοιπόν, τι εννοείς? Εννοούμε ένα χώρο, ίσω πιο δεξιά από το κέντρο, έτσι. Εννοούμε ένα χώρο, ίσω πιο δεξιά από το κέντρο, έτσι. Και το κομμάτι πρέπει να είναι πλούσιο σε όλε τι γραμμέ. Στου πλούτου, στου πλούτου, στου πλούτου, στου πλούτου. Να σηκώνει Είναι ένας χώρος yeah. που έχει ε, Πολύ σοβαρές εντελογικές διαφορές yeah. Από την αριστερά πάντως Ο πιο σαφής ορισμός Για το τι είναι δεξιά Όπως κοιτάς το κέντρο το λίγο πιο δεξιά Και κάτι που έχει διαφορές με το αριστερά Πάλι όπως κοιτάς το κέντρο Ήταν Αυτό όλο εκρίθηκε, Κρίθηκε και εγκρίθηκε Από τον ελληνικό λαό Την έβγαζαν συνεχώ και βουλευτίνα και Ευρωβουλευτήνα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή πολλοί θα έχουν πέσει από τα σύννεφα κάποια στιγμή, πότε ήταν πριν κανένα δύο χρόνια, είχε μιλήσει η Έβα Καηλή με τη διαδρομή που έχει και με τη φυλακή που βρίσκεται τώρα στο Βέλγιο, είχε μιλήσει για τους τεμπέλιδες Έλληνες εδώ που έπαιρναν τα επιδόματα. Τι κάνετε, Δίνετε επιδόματα στους τεμπέλυδε. Αυτό Άλιο, κάνετε. Επιδόματα στου τεμπέλυδε και που... έχετε καταφέρει. Α, είναι τεμπέλυδε αυτή που φέρνει το κοινωνικό εισόδημα. Αλεγγύη, είναι τεμπέλυδε αυτή. Τι κάνετε, Δίνετε επιδόματα στου τεμπέλυδε. τον Το εαυτό μετά από 20 χρόνια το φαντάζομαι πάλι να είναι κοντά στην πολιτική, να προσπαθεί να προσφέρει να προσπαθεί να προσφέρει οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα, θα καταφέρει να έχω αυτό το ρόλο. Από μια παλιά έχει ποιητώσης στο κανάλι MAD χρησιμοποιούμε κάποια ηχητικά Τα οποία έρχονται και κουμπώνουν και αυτά. Η Εύα Καηλή, λοιπόν, ψήφισε μνημόνιο εδώ στην Ελλάδα και ζήτησε από όλου εμά να σφίξετε εσεί το ζωνάρι για να μείνουμε στην Ευρώπη. Γιατί αυτό ήταν το διακύβευμα, θυμόμαστε. Ζήτησε από όλου εσά και εμά να κάνουμε θυσίε, το ζητούσε συνεχώ. Ήταν και σε ένα πολιτικό φορέ, και σε ένα πολιτικό σύστημα που ζητούσε τέτοιε θυσίε από όλου μα για να παραμείνουμε στην Ευρώπη και να υπάρχουμε σαν χώρα, δεν ξέρω εγώ, σαν λαό, σαν τι. Ζητούσε συνεχώ να βάλουμε πλάτη. Για να σωθεί η οικονομία και οι τράπεζε στην πορεία, τιμούσε και αναφερόταν συχνά στι αρχέ και τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα διάφορα λόμπι να κάνουν παιχνίδι στου διαδρόμου των Βρυξελών και του Στρασβούργου. Ήταν αδύστακτη όταν πριν 20 μέρε βγήκε και δήλωσε ότι το Κατάρ είναι πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα, όταν το Κατάρ έχει 2.000 νεκρού τα τελευταία χρόνια στα έργα για το Μουντιάλ. Και βεβαίω ήταν αντικομουνίστρια. Το έλεγε καθαρά και χρησιμοποιούσε και αυτή την είχε εκτεθεί και ανεπανόρθωτα και τότε όταν έλεγε ότι οι κομμουνιστές είχαν σκοτώσει τον παππού της, που δεν ήταν παπούς Ήταν μια σχέση που είχε η γιαγιά που δεν τον είχε γνωρίσει και ποτέ Προχώρησε επειδή και μόνο ήταν όμορφη Προχώρησε στην πολιτική δηλαδή Δεν διέθετε το μέσο πολιτικό νου Το καταλαβαίνουμε όλοι, το βλέπαμε όλοι Δεν διατύπωσε ποτέ πολιτικό λόγο παρά μόνο κάτι αρλούμπες που τι παίζουμε εμεί εδώ σήμερα και άλλε φορέ. Είναι δημιούργημα ενό πολιτικού lifestyle που μετατρέπει άδειου τενεκέδε σε χρυσού τενεκέδε. Η Εύα Καηλή είναι κρίκο ενό άπιου πολιτικού συστήματο που υπηρετεί σάπιε ιδέε και χρησιμοποιεί σάπιου ανθρώπου. Εύκολου, έτοιμου να γίνουν το γρανάζι αυτού του συστήματο. Ακλάω τόσο πολύ συχνά που την τελευταία φορά που έκλαψα. Μπορεί και να ήταν πριν από 2-3 μέρες Μπορεί να δω κάτι συγκινητικό Να δω μια αδικία, μια κακή είδηση Και πολλές φορές αισθάνομαι αδύναμη να αντιδράσω Κλάμα Είμα! Πολλές φορές αισθάνομαι αδύναμη να αντιδράσω Κλάμα Ακόμα και κωμωδίες να δω όμως κλαίω Μελγιο. Ναι, ότι είμαστε Αλήθεια. 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζουμε Βάλτε. κύριε Πανδημητρίου. 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι. Να αλλάξουμε θέμα. Το Nice Strategy... Τόπο εξορίας για χιλιάδες αριστερούς επισκέφθηκε το πρωί ο Κώστας Καραμανλής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργία Μουσείου Δημοκρατίας στο νησί και ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Άι Στρατή. Εδώ είναι απόσπασμα λαμπρό από τη δημοσιογραφική της καριέρα όταν έλεγε Δελτίου Ειδήσεων στο παλιό το Μέγκα που βεβαίως με την αξία της είχε κατακτήσει και αυτήν την Θέση και ακούμε τον Άδωνη στα ενδιάμεσα να λέει για το Βέλγιο να κάνει τι συγκρίσει. Βεβαίω η σύγκριση ήταν με την, για το θέμα τη πανδημία. Αλλά έλεγε ότι είμαστε 12 φορέ καλύτεροι από το Βέλγιο. Πιο 15 και 20 και 30 φορέ. Είμαστε καλύτεροι από το Βέλγιο. Θα μπορούσε βέβαια να έρθει ο εισαγγελέα εδώ, καμιά βόλτα, ο Βέλγος Αυτό που ενώ είχε αντιπρόεδρο Ευρωκοινοβουλίου μπροστά του, μπούκαρε στο σπίτι τη αντιπροέδρου. Δεν περίμενε ούτε επιτροπέ, ούτε έστειλε το. Το δικόγραφο, το χαρτί στην Επιτροπή τη Ευρωβουλή, γιατί θα μπλοκαριζόντουσαν τα πάντα. Αν ερχόταν βεβαίω εδώ οι εισαγγελέα του Βελγίου, αφού δεν μπορούν οι δικοί μα, έχουν πολλέ δουλειέ, τα μισά έδρανα τη Βουλή, νομίζω και τα σπίτια του θα ήταν ένα ωραίο θέμα. Η μισή Γαδά επίση θα ήταν ωραίο θέμα. Η μισή ΕΣΥΑ θα ήταν επίση ωραίο θέμα, αντικείμενο για να ασχοληθεί ο εισαγγελέα του Βελγίου. Η μισή Εκκλησία και η ιεραρχία. Γενικώ, κάποια κανάλια, κάποια site κάποιε εφημερίδε, Πέρναγε πολύ ωραία, θα έχει πολύ δουλειά. Ο εισαγγελέα του Βελγίου, αλλά δεν πρόκειται να έρθει. Εδώ να θυμίσουμε ότι για ένα άλλο δευτερεύον θέμα, πολύ σημαντικό όμω, για το θέμα του Λιγνάδη. Οι αρχέ μπήκαν στο σπίτι του ένα μήνα μετά αφού είχε παρατηθεί από το εθνικό και 12 μέρε μετά αφού τον είχαν συλλάβει. Μπήκαν οι αρχέ στο σπίτι του. Στην καλή πήκαν πριν δεν το ξεκανένα, το είχε υπάρχει κανένα και μπήκε πριν για ένα παγκόσμιο θέμα και για ένα θεσμό βιτρίνα της Ευρώπης όπως είναι το Ευρωκοινοβούλιο όλα αυτά δεν ξέρουμε τι, πώς θα βίωνε ο 5046Σ ποιος είναι ο 5046Σ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και δεν έχουν διαψευστεί είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. είναι ο κωδικός παρακολούθησης από την ΕΕ έχει πάει δεύτερο λίγο το θέμα επειδή έχουμε την Εύα Καηλή μπροστά όμως απεδείχθη Απεδείχθη και αποκαλύφθηκε ότι η ΑΕΠ, όχι ένα ιδιώτη στο Πρέντατορ που το έχει ο Τάδε, το Ισραήλ και με τη Μαδαγασκάρη και κάνανε δουλειέ και όλα αυτά. Η ΑΕΠ, η κρατική υπηρεσία πληροφοριών, παρακολουθούσε υπουργό αυτή τη κυβέρνηση, πολιτικό προϊστάμενο τη ΑΕΠ, είναι ο πρωθυπουργό τη χώρα, ο οποίο πριν λίγε μέρε, την προηγούμενη εβδομάδα, Πέμπτη ήταν πότε ήταν, Παρασκευή, διαβεβαίωνε ότι δεν γίνεται να παρακολουθεί τον 5046 Ε. Το είπατε γι' αυτό. Να πείτε, λέει, αν παρακολουθούσα λέει τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Φλόρε. Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, με τον κύριο Χατζηδάκη γνωρίζομαι 30 χρόνια. Είναι αντιπρόεδρο του κόμματό μα. Του συνομιλώ. Προφανώ και όχι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο λέτε. Είναι δυνατό να υπονοείτε ότι παρακολουθούσα εγώ υπουργό τη κυβέρνηση. Τροπή σα. Μόνο που το υπονοείτε. Θα μάθω τι. όταν θα αυξήσουμε τι συντάξει. Παρακαλώ. Πότε θα αυξήσουμε τη ζήτηση. Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω. Πότε θα δώσει επιδόματα, αυτά θα μάθελα. Καθίστε κάτω. Αυτά έλεγε ο κ. Μετσοτάκη πριν 4-5 μέρες στην Βουλή. Να ακούσουμε τι έλεγε ο 50 Σε όταν είχε ερωτηθεί πριν δύο εβδομάδε. Έχετε μιλήσει με τον κ. Μετσοτάκη μετά την. Ανα... Τι σα είπε. Γιατί να μου πει τώρα ο άνθρωπο. Έτσι... Εσύ δεν το είπατε. Τι να πούμε, δηλαδή δεν μπορώ να. Απιστέψω καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. δηλαδή ότι με παρακολουθούσε υποτίθεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης Δεν δε, δε, δε το διανοήσετε αυτό το πράγμα Μάλιστα, Το καταλαβαίνω Τι να πούμε δηλαδή δεν μπορώ να... Μάλιστα. Ο 5046Σ Δεν ήξερε τι να πει εδώ Αυτιάς θα έλεγε Πολύ ωραίο απόσπασμα Ενδεικτικό του τι ακριβώς συνέβαινε και το περιέγραψε Και μίλησε πάρα πολύ καθαρά ο Χατζητάκης Χόρησε να λέει ακριβώς τίποτα Ποιος Χατζητάκης Ο 5046Σ Αυτός είναι ο κωδικός, σιγά σιγά θα μάθουμε όλους τους κωδικούς των Υπουργών, Αρχηγών, Επιτελείων. Και λοιπόν συγγενών έπεσαν από τα σύννεφα, οι γείτονες, οι γείτονες της Καϊλή, δεν έχασε ευκαιρία, η κάμερα πήγε κατευθείαν να μιλήσει με τους γείτονες. Ε, δεν μ' άρεσε και πολύ, γιατί την ήξερα. Περιμένατε ότι μπορεί mm. να γίνει τέτοιο πράγμα, ήταν τέτοιος άνθρωπος, σα έλεγε τέτοιες σημαντικές. Πέσαμε από τα σύννεφα, όχι μόνο εγώ. Η ιστορία μπορεί να ξεκινάει από πολύ βαθύτερα, αλλά το θέμα είναι ότι ε, ήταν ένα αξιόλογο άτομο, ότι γνωρίζαμε, ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος, δεν έδωσε δικαίωμα ποτέ, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο που όλοι απορίσαμε. Πέσαμε από τα σύννεφα. Δεν το περιμένανε. Ήταν τόσο καλή και δεν είχε δώσει δικαιώματα, δεν είχε ξανακλέψει. Δεν ήταν λαμόγε στο παρελθόν. Δεν είχε κάνει αρπαχτές με το Κατάρι δεν ξέρω με ποιον άλλον. Πέσανε από τα σύννεφα. Λογικό. Εμεί εδώ είχαμε σεμπερασταθεί στην Εύα Καηλή σε ανύποπτο χρόνο, όταν, μάλλον υποψιασμένο χρόνο, όταν είχε βγει και είχε σε εφημερίδα, νομίζω ήταν, και είχε γράψει ένα που έλεγε ότι οι κομμουνιστέ είχαν εγκληματίσει βάρο τη οικογένεια τη και είχαν σκοτώσει τον παπού τη. Βεβαίως δεν ξέρουμε τι έκανε ο παπούς Καταλαβαίνουμε από αυτό που είχε πει τι μπορεί να έκανε ο παπούς στην κατοχή. Παρ' όλα αυτά είχε βγει ως θύμα κομμουνιστών και η ίδια ω εγγονή που δεν είχε καμία βιολογική σχέση με τον παππού τον νεκρό από τους κομμουνιστές. Όμως το είχε εκμεταλλευτεί και είχε γράψει ένα μελήρητο κείμενο. Εμείς τότε της είχαμε συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Από το ρεαλ που βρισκόμασταν Τον προηγούμενο σταθμό Και είχαμε φτιάξει και ένα διαφημιστικό σποτάκι Θέλοντας να δείξουμε ότι είμαστε και τότε μαζί της Τον παπού τον σκότωσαν οι κομμουνιστές Τον παπού τον σκότωσαν οι αδίστακτοι κομμουνιστές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 Οφασισμένη υποστηρίκτρια των ιδεών του Σοσιαλισμού και της Επανάστασης. Μετέτρεψε τον καημό της σε πάθος, σε φλόγα αγώνα, στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Τα κάνει, τα κάνει. Τώρα ήρθε η ώρα να ξεπληρώσει τον άδικο θάνατο του παππού που τον έφαγαν οι κομμουνιστές. πειρίζουμε Έβα για πρόεδρο μια ηρωίδα στο τιμόνι της δημοκρατίας ακολουθούν συνθήματα άλι άλι και τρίσα άλι σκοτώσαν τα κομμούνια μπαπούτις Έβα Έβα στο θόκο μας ανέβα Έβα Έβα στο θόκο μας ανέβα Ψηφίζω Εύα με τα μπούνια Κομούνια, κομούνια Θα γίνετε σαν μπούνια <συσκάρει> Του παππού μας ο έχθρος Είναι ο κομμουνισμός <συσκάρει> Του παππού μας ο έχθρος Είναι ο κομμουνίσμας! Επίκαιρα και αυτά συμποσούνται με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Η Καϊλή να θυμίσουμε ότι πριν ε, λίγο καιρό είχε βραβευτεί στο πλαίσιο εκεί κάποιων διαδικασιών στο Ευρωκοινοβούλιο. Μόνοι τους βραβεύουνε τους μόνους τους και τους εαυτούς τους και είχε βγει από τις καλύτερες Ευρωβουλευτίνες και είχε βγει τότε στον Αρναούτογλου να μα το πει. Διάβασα, διότι ο πρόλογο μου ήταν και οι βραβεύσει που έχει πάρει σε όμορφη γυναίκα και όλα αυτά που θα σε ακολουθούν. Συγγνώμη, δεν μπορεί να τα αποφύγει. Οι βραβεύσει μου οι ωραίε που ήταν στου καλύτερου ευρωβουλευτέ για τη δουλειά μου είναι τι, πιο σημαντικέ. Τι, τι έχεις πάρει, Είναι. Ε, ε, υπάρχει μια λίστα κάθε χρόνο, γύρω 50 ευρωβουλευτέ από του 750, οι οποίοι ξεχωρίζουν και του επιλέγουν την συνάδελφοί του οι άνθρωποι που είναι κοντά στο, στην πολιτική. Άντρε, είναι τα σημαντικά. Έχουμε κι άλλε πολύ ωραίε γυναίκε, αλλά δεν πάει έτσι εκεί. Και να είναι σκληρή η <laughs> Είμαι σίγουρος, πλάκα κάνω. When the money keeps rolling Ma, kohoma, tho, na Ta i thaki Tha mu Η ηθική, τη ηθικής, την ηθική, ο ηθική. Μπρε, αυτοί είναι όλοι οι πεντακάθαροι. Λευτέργεια στην Εύα Για μια άλλη Εύα είναι το τραγούδι, από την ταινία Εύήτα, την Εύήτα Εύα Περών. Αλλά το χρησιμοποιούμε εμείς εδώ σε εκτέλεση μπαντέρας. Ο μπαντέρας το τραγουδά είναι πολύ ωραίο, πολύ ρυθμικό. Κάποια κομμάτια κολλάνε και σίγουρα ο ρυθμός του. στο ένα Στη μία πλευρά της γερδιάς έχουμε όλα αυτά εδώ που ακούσαμε. ποκλοπές, παρακολουθήσεις, σκάνδαλα, αρπαχτές, λαμμογές, απατεώνες του ποινικού, του κοινού ποινικού δικαίου. Και στην άλλη πλευρά θα μπει λίγο τώρα, για λίγο, Ο Νίκο Παπά, ο μπασκετμπολίστας, ο μπασκετμολίτα Νίκο Παπά, ο οποίο δόρισε στις καθαρίστριες του γηπέδου ένα μέρο του μισθού του. Ε, γράφτηκε πλέον ότι έκανε και ε, μια προσφορά τα χρήματα του συμβολίου φέτο θα πάνε στι κοπέλε που καθαρίζουν το Άκα. Είναι ακόμη ένα, μια προσωπική σου ενέργεια που δείχνει και τον τρόπο που σκέφτεσαι και προσεγγίζει τα πράγματα. Εντάξει, μην το πέραναλύσουμε και γίνουμε όπω γίναμε και με τον Κορυθαλό. Μετά από τόσα χρόνια εδώ, πλέον. Οι ανησυχίες μου τα προβλήματά μου δεν είναι αν θα μπει μπάλα η ρουφιάνα στο καλάθι άμα θα δει κες προγονητής. Έχω καθαρό μυαλό να δω και άλλα πράγματα, να δω ανθρώπους που τόσα χρόνια παλεύουν για να έχω εγώ μόνο αυτά τα προβλήματα. Τι θέλω να πω, συνειδητοποίησα φέτο πόσες φορές άφηνα τον καφέ μου παρατημένο μέσα στα αποδητήρια, τα νερά πεταμένα, πόσες φορές μπήκαμε βρώμικα παπούτσια, πόσες φορές πέταξα την πετσέτα. Ε, είναι α πούμε ένα έμεσο, ας πούμε ευχαριστώ. Μια έμμεση συγνώμη που με φροντίζανε και με υπομέναν τόσα χρόνια αυτές οι γυναίκες και άξι, είναι μια μικρή αναγνώριση, δεν μιλάμε για τρελό ποσό, δεν μιλάμε για σπουδαία πράγματα. Ας πούμε ότι είναι μια συγνώμη για τόσα χρόνια που τις αγνοούσα αυτό. Έτσι απλά, αυτό. Τίποτε άλλο. Υπάρχει και αυτό. 211 11 10 80 8 80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει. Φαντάζομαι θα στηρίξετε όλοι εσείς την Εύα Καϊλή όπως και εμεί εδώ απετόντας την λευτεριά της να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία και να βγει από την φυλακή που την έχουν κλείσει οι Βέλγοι που είμαστε ανώτεροι κατά 12 φορές από αυτούς. Λαός τώρα μέρος Α. Ναι. Έλα. Έλα, τι γίνεται, γιατί δεν μιλά με την τριβή πρώτα. Κάνει κενό. Τροπόρτα τόσε ώρε φέρνω και κρίνει. Τι γίνεται, ρε φιλέ. Τέκανα για να σε ψήσω τώρα, όμω α... και πιο πορεμένο. Έλα, όταν είναι κανεί σε αναμονή, είναι πιο πρόθυμο. Λοιπόν, να να δει. Μου θύμισε τώρα αυτοί που τσακώνται χθε ότι έκλεισε το μικρόφωνο ο Μητσοτάκη και την έκανε. Ό,τι είχατε να πείτε, το είπατε κύριε Σύπρα. Η συζήτηση λύγει. <χει> <χει> και τσατίζεται ο Σύριζα, ο Τσύριζα μάλλον καλά το είπα. Μια παρενία που λέει ο λαό. Έκλα συνήθει κόλαση ο γάμο. Λοιπόν, μην πάει ο νου σου ότι είναι νύθιο ο Μη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 Oh. Αν μπορούσαν να τι εφαρμόσουνε, άμεσα θα έπαιρνε ανακούφιση ο Δάνι, ο Λήπτης, αυτός που βροστάει στο ΜΕΦΚΑ, αυτός που του παίρνουν το σπίτι. Ποιος θα πάρει ανακούφιση, το... παιδί μου, η έννοια τους είναι να πάρει ανακούφιση η τράπεζα, άσεμος τώρα. Η τράπεζα, άσεμος, με μαγαλμόν. Σωραία φίλε μου για το <laughs> αφόδευσα και τελευταία στιγμή, <laughs> <laughs> Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ yeah. για την ενημέρωση yeah. yeah. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, έχει ένα δίκιο η κυρία Κλήτου. Όποιο κλέβει για λίγα, στα 16, στα 20 μπορεί να σκοτώσει για λιγότερα. Η κλιμάκωση τα πράγματα είναι υπαρκτή. Δηλαδή, στα 20, ξέρω εγώ, αν κρατά σε στα 50 γίνει σε υπουργό. Η κλιμάκωση του εγκληματία. Έτσι Όπω και εμεί παλιά, ξέρω εγώ. Σοβαρό υπουργό όμω. με κράτησε, μαλακίε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ μεγάλωσα ένα έλκανα σώο κάτω στο Ηράκλειο, ο ναυτικό είμαι. Και τα παιδιά τα θυγκανάκια τα λέγαμε τότε θυγκανάκια. Ή και τα λέγαμε με σχολείο. Τώρα δεν πηγαμε Τα σχολείο, τα λέμε ρομά, αλλά θα προβολούμαστε. Υπάρχει εξέλιξη στην κοινωνία. Υπάρχει. Μια εξέλιξη στη κοινωνία. Δεν είναι το ίδιο, έτσι, δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει μια θετική έτσι, η εξέλιξη στην κοινωνία να χαθούν τα συχνάματα τα καθάρματα. Πού μολύτριά. Εκεί τι καλοκαίρι με διακοπέ. Ένα, από το αυτού δεν βρίσκουμε σκαμπό και πάλι. Στην Ελλάδα φέτο το καλοκαίρι δεν θα βρίσκεται ούτε σκαμπό. Ναι, γιατί στην Goldman Sachs σαν παραλία θα νιώθουμε κρίση. Το είπα άδειοι. Δεν τοπε. Μια φορά πάρα κάνω μπάντα στην παραλούσε το κόλμα σαν άξονα το δοκιμάζω. Mm. Θα θέλαμε σε κάνει, θα δει πάει σε είναι ωραίο πράγμα αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Ενώ... Κρίση. Ενώ... Αλλιώ λούτσα... το γράφουμε εμεί το κρίση. Ενώ στη λούτσα δεν νιώθουμε κρίση. Εκύπου, ο συλτσα νιώθουμε πλέπα. Είναι να σου πω την κρίση την κρίση στο πετσί που λέμε. Αυτά τη μεγάλη όδηση ορθογραφία, πνευματόδες η ανορθογραφία να δεις τι κάνει, άστο θέλεις να γίνω το Word όχι. να σου γίνω κειμενογράφος είπω να δω να μου γίνεις, λοιπόν. λοιπόν να φύγετε, να πάτε αλλού Σαλόμμα αποστόλη. Σαλόμ, σαλόμον. Είμαι ένα φόλου που σε παίρνει για το γνωστό θέμα. Α, γι' αυτό πήρε. Γι' αυτό. Δεν πήρε για κανάσιο, το πήγα για αυτό το γνωστό. Είς το γνωστό. Αγά. Ανομία τέλο. Πάλι Πάλι τέλο. Είχε τελειώσει παλιότερα. Πάλι καλά που η δημοκρατία πεθαίνει στο σκοτάζει. Γιατί, Γιατί με τι παρακολουθήσει το νατάλλον μα έδωσε τη γίνη και δεν πεζαίνει δημοκρατία. Στο σκοτάδι όμω πεθαίν, είπαμε. Δηλαδή το πρόβλημα είναι, το είναι να μην πεθάνει στο φω. Και δεν έπρεπε το φω και δεν η δημοκρατία, πολύ απλά τα πράγματα. It'show simple σαν ταμπλικά και τα παλιά, κατάλαβα. Okej, okay, Εντάξει. tak. A ta... a ta Ναι, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Έχω πάρει το τενάκι τη αριστερά. Τέλο πάντων. Το Σάρωμαν τη Σάπιρα. Σάρωμα. Σάρωμα. Σάρωμα, ακρέω. Ναι, ναι, εδώ πέρα, καλά πήρατε. Ε Δεν καταλαβαίνει και το καλό σε μονό. Καλησπέρα. Σε πήρα για να σου ξαναπώ χαριτήρια για την παράσταση τη Σαβρό. Ευχαριστώ, πέρασε καλά. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ναι. Ναι. Θα είπα και εκεί, αλλά σημαντικά. Α... Για... Ήμουν αυτό μπροστά σου με την πλούζα κουνούμαλο. Α, κατάλαβα. Με το μακρύ μαλάκι. Τώρα το κούρεψα. Τώρα το κόψω. Αυτό να είναι το φλόρυκο, να κατάλαβα. Ναι, το φλόρικο. Με το μυσάκι που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 We'll <laughs> be Λεφτά είχε λατρεία Κοιτάνε παιδί χωρίς μυαλό Μα παιδί χωρίς μυαλό Αθάνατη! Για να μην ξεχνιόμαστε Το τραγούδι είναι του Γιώργου Μαργαρίτη Έτσι το έχουμε μάθει έτσι Αλλά όμως ένας επίσης Αξιολόγος ευρωπαίος αξιωματούχος που είναι ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς Μαργαρίτης Χινάς ε, είναι και αντιπροέδρος της Κομισιόν πια αυτός πολλά αντιπροεδρυλίκια οι άξιοι προχωράνε όπως όλοι γνωρίζουμε έκανε και αυτός πριν λίγο καιρό μια δήλωση τυχαία τη βάζουμε για το Κατάρ Το Κατάρ έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για το κύπελο έχει αναμορφώσει την εργατική του νομοθεσία έχει σαφέστατα κάνει τομές σε πράγματα που είναι αδιανόητα για χώρες της περιοχής Ε, τον καλό λόγο για το Κατάρ θα τον πεις, δεν γίνεται να το κρατάς κατά με καλά λόγια για το Κατάρ από Έλληνες έχουν μιλήσει η Εύα Καηλή και ο Μαργαρίτη Σχοινάς δεν θα ποινικοποιήσουμε και τα καλά λόγια για το Κατάρ τώρα, μήνυμα Κροατή Είμαι μια αποστόλη καλησπέρα, σα ακούω πάρα πολλά χρόνια, ό,τι θυμάμαι πλέον. Τα παιδιά μου τα μεγάλωσα και άκουγαν ελληνοφρένια, από μικρά. Τα τελευταία 8 χρόνια που έχουν φύγει στο εξωτερικό, στην Ισπανία, η κόρη και στην Ελβετία, ο γιο μου, είστε η καθημερινή μα κοινή συνήθεια. Είστε μια εκπομπή σημείο αναφορά μεταξύ μα. Πολύ ωραίο. Την πρώτη χρονιά που είχε φύγει ο γιο μου, μου έστειλε χρόνια πολλά μέσω των αφιερώσεων. Ενώ πριν 20 ημέρε η κόρη μου, το κουνούμα όλο από την Ισπανία, έστειλε χρόνια πολλά στο γιο μου μέσω ενό email που διάβασε. Μπερδεύτηκα, λίγο δεν έχει σημασία. Στείλω και εγώ χρόνια πολλά στο γιο μου το Σπύρο Μιας και δεν μπορώ να τον έχω κοντά μου Σας ευχαριστώ που υπάρχετε Και είστε μια όση για την ψυχική μας ηρεμία Και την ιδεολογική, θωράκη, ιδεολογική θωράκηση Συνεχίστε γερά Γιώργος Αν κατάλαβα καλά όλη η ακούει εδώ Και επικοινωνείτε μέσω ημών επειδή είναι ακριβά τα κινητά, τα τηλέφωνα δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο επειδή είστε μερακλίδες βιτσιόζοι, mm. καμία αντίρρηση χρόνια πολλά στο Σπύρο, να χαίρεσε τα παιδιά όπου και αν βρίσκονται, φαντάζομαι τώρα στις γιορτές όλοι μαζί θα ανταμώσετε Ναι στα λινοφρένια, ναι, ναι. ο Τζεν Και Πες το μαλάκα του Θέμιου να σταματήσει να αγλήφει την Πουφίλιο, νομίζουμε ότι είναι η Τζένιφερ Λόπες. Θα θέλαμε να προτείνω και ένα βιβλίο για τους κουμπίες, του ακροατέ τη εκπομπή, του άκι του Μουτζή, κόκκινη βία. Σου άκι του Μουμτζί να προτείνει να είναι δικιά μα. Ναι, ναι είναι πολύ καλό. Όπω να πέρετε που βίντεο Πορτοσάλτε; Θα το εκτιμούσε. <σάκη> είσαι καναγίδι <σάκη> δεξιότητα, μήπω. Και αυτό μήπως... το μαλάκα που πήρε προχθέ και έλεγε για βλάφο και τέτοια να πάρει τι ψέλλου του και να πάρει μια γωνία να παίξει. Εντάξει, άσχητο και έχει και παράτα μα. Είσαι τζεντάι κάτι έγινε. Επειδή είναι στο Τζενταϊκά. Να αφήνω το βιβλίο για κλήρωση. Έλα είναι από το λιδαρο κουνούπαιδο. Έλα ιδανόκουνο. Πολύ ωραία επίπεδα από την Κλή του. κλέβει για λίγα στα 16, στα 20 μπορεί να σκοτώσει για λιγότερα. Για κλωστέ είναι εκεί πέρα με το Sky όλοι. Είναι να παίρνει χώρα και με τους γάμους, μπαναγί, για να τον γράμμα στην αλλαγή να Στο Έστω είναι αυτή. Νομίζω δεν είναι στο Sky, αλλά δίνει εξετάσεις για να πάει στο Sky από την κατάλαβα. Καγώστε πρέπει να το πάρουμε το κόκκινο. Έδωσε απαραίτητε σε εξετάσει. Νομίζω μετά από αυτό άνοιξε ο δρόμος. Έλα, τέπιασα. Έλα, τι έγινε. Εδώ πριν Λονδίνο. Πού πήγε τώρα, Θυμάσαι που σε έπαιρνε, συχνά είμαι τώρα 1,5 χρόνια στην Ελλάδα και δεν σε παίρνω. Στην Ελλάδα, Ή, τι βλέπω, τι έδειε. Πού... Τι γλυαίει μου έδωμα. Άκου να δει, έκατσα 10 11 χρόνια εκεί και μετά είπαν από εδώ. Έκανα γιο κουτσού, αλλά και ένα ξένο άντρα και γύρισα πίσω. Από που είναι το ξένου, Αγλό. Κιταλό. Καταλό βρήκε στην αγλία. Επίση να βρει, Άγγλο μου Σωστό, πού να βρει άγκλο στην Αγγλία; Όχι, το Λονδίνο δεν βρίσκον στην Αγγλία, εντάξει. Καταλό, έ. Τι μαφιώζω τι είναι Όχι, γιατί δεν μαφιώσω. Είναι ρωτάκι. Αν Είναι είναι λίγο ψηλοφλόρο, είναι Για να λέμε και την αλήθεια. Σάβγω ότι ήθελα να σου πω. Άκουσα τώρα το παλικάρι που προφανώ είχε παριχτέ και τον άξα τώρα από το Λονδίνο, αγωνιστικού σχεαισμού. Παρευνητικά να πω ότι 10 χρόνια πριν όταν γινόταν ο κακό χαμό πλήναν την ΕΡΤ. Δημόνια, παραμειμό. προσπαθούσαμε να συντονιστούμε τότε που με κι οφύμιο, είμαστε λιγότεροι. Ήταν κάτι φοπλιστάδε στην αρχή και κάτι που χώριζαν για ένα μεταπτυχεια και γυρνώσαμε και κάποιοι που προσπαθούσα να δουλέψουμε. Τέλο πάντων, τότε επικνένα μα Πολύ χοντρά, χοντρότα και υπάρχουν σκηνικά έξω από την α ρωτήσει του παλιότερου, αλλά χαίρομαι που τουλάχιστον τώρα κάτι γίνεται. Θέλε τώρα, γίνει κάτι. Και μάλλον πάμε στι κυπραίε, γιατί με του Έλληνε είναι δύσκολο. Αλλά ελπίζω όλοι να φιλώσουμε παιδιά, ξέρει αδελφό και αδελφό και Έλληνε είμαστε και κτλ. Φιλόγιο. Να βρουν πούν... στα σωματεία, όσοι είναι στην αγγλία. Άλλωσε να α πούμε. Είμαι εδώ στην Ελλάδα τώρα και έχω αρχίσει να ξαναζω τη χαρά τηλακή. Πάμε στα μαλλά και στο supermarket και ψωνίζουμε και είσαι με το σύγκρι το εσά και ακούκε τη μουσική, ξέρω εγώ χρωτογενιά. Και νομίζω ότι κάτι κάνει. Πήγα χτε στη Λαϊκή, έριξα ένα καβγά με έναν 70αρι παλιό πασόκο που μου το έπαιζε αριστερό, χειροκροτάγανε γύρω πάγκη. Α, το χέρισε. Ήταν άνθρωπο ρε παιδί μου. Ήρθε αυτό με κουστομάκι, ξέρει τώρα προεκλογικά, και έφυγε χαιρέταγε και έλεγε Καλησπέρα σύντροφη. Α, ωραίο. Είδε στη Λαϊκή τι πετυχαίνει, ενώ στο α... σούπερ μάρκετ πα μόνο τον Άδωνη. 062 το νούμερο 6. Άι, στο διάστημα. Τίποτα τον Άδωνη και τα κρίσιμα σε. Μαλακίη στα αγγλικά. Και λέει Καλησπέρα σύντροφε, έπαιρνα κάτι καρότα, τον Kito σαν μαγκωμένοι άλλοι, του λέω από του κανονικού του συντρόφου, εσύ είχε Εγώ μου λέει είμαι με το παλιό το πασόκ, το ορθόδοξο. Μην του βλέπει αυτού εδώ, είναι φίλοι μου. Του λέω καλά, ρε, είσαι με το πασόκ, είναι ηλικία σου ακόμα και δεν τρέπεσαι. Εγώ είμαι αριστερό, μου λέει. Έγινε χαμό. Χαμούλη, χαμούλη, δηλαδή από τα φοιτητικά μου χρόνια. Τώρα Λάζαμε... Σύντροφο μου λέει: Ξέρει που είναι η μόνη πραγματική σύντροφο. Τα περίμενα, θα μου πει καμιά μαλακή. Ξέρει κλασικά στο και αυτά. Τι λέω, Πού είναι, Μου λέει στα εξάρχια. Ωπα λέω στη λαϊκή τι γίνεται. Βέβαια, του και για του δικού του τα δικά μου. Ο καθένα είπε τα δικά Τέλος του. Δεν επανέρχομαι. Νομίζω μακρυγορεί λίγο. Λοιπόν, κατάλαβα το πιαστικά. Μικροφιλιά, ρουφιχτά. Ζήτω η επανάσταση. Ναι, Μωρή, καλά, μην ξεσκεφτεί. Έλα, έλα. έλα, έλα, έλα γεια, <laughs> γεια. Και δεν είναι μόνο ότι έχουμε την ψυχρολουσία, δεν το περιμέναμε κιόλα για την Εύα Καηλή που έχει σφιχτεί η καρδιά μα με όλα αυτά που γίνονται. Είναι και ο καιρό έτσι όπω είναι. Είναι ότι έχουμε να συμπονέσουμε και τον Ανδρέα Λοβέρδο. Έχω σοκαριστεί. Έχω σοκαριστή, δεν έχω εκπλαγεί απλώ. Και έχω καταστεναχωρηθεί. Ο <Ροί>. είμαι! <Ροί>. Διότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο το ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Και παρατηρούσα επειδή συμμετέχω σε διεθνή φορά. Την εξέλιξή της, δηλαδή ένα πραγματικά ε, προοδευτικό άτομο που εξολισσόταν κατά τις συγκυρίες και κατά το χώρο που βρισκόταν. Είχε μεγάλη ευκολία κίνησης και στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Τα όλα ρε παιδί μου, έπεσαν από τα σύννεφα. Ωραίτη πάθαμε! Όλοι μας δεν μπορούμε να συνέλθουμε, πεσμένοι κάτω, χτυπημένοι. Ε, βγήκε ο Λοβέρδος, είπε αυτά τα ωραία, βγήκε ο Σκανδαλίδης, Κώστας, Σκανδαλίδης σήμερα το Σκαν Έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια όλες τις κρίσεις από την αρχή μέχρι το τέλος mm -hmm. ενώ του πολιτικού συστήματος, να. τις υποθέσεις διαφθοράς και σκευωρίες πολιτικές και πολλά έχετε ζήσει τώρα και σκευωρίες και πολιτικές, πολιτικές και ανήθικες συμπεριφορές και έχω ζήσει και βλέπω τη στάση των κομμάτων απέναντι σε αυτές τις υποθέσεις και πρέπει να πω την παράταξή μου την οποία θα μου δώσετε το δικαίωμα να υπερασπιστώ Είναι αυτή που έφτιαξε το θεσμικό πλαίσιο, που φτιάχνει το θεσμικό πλαίσιο σε αντίθεση με τις Είναι αυτή που έστειλε μόνη της ταστελέκτης του Ισαγγελέα για κάθε υπόθεση Είναι αυτή που δεν συγκάλυψε τίποτα <ΛΣ> Άρα έχω, έχουμε, έχω το ηθικό δικαίωμα να πιστεύω ότι το δικό μα ήθως διαφέρει και διαφέρει αποφασιστικά ε, Όλοι συμφωνούμε σε αυτό, δεν συγκάλυψε τίποτα αυτή η παράταξη Ε, ήταν στα ίδια εκτελεστικά γραφεία με τον Τσοχατζόπουλο, ο Σκανδαλίδη, με τον Γιάννο Παπαντονίου, με τον Τσουκάτο, με τον Μαντέλη και με ένα σωρό άλλα στελέχη μικρότερη κλίμακα και ένταση. Ήταν στην ίδια κεντρική επιτροπή που είχε πει ο Ανδρέας Παπαδρέου τότε. Είπαμε να πάρει και κανένα δώρο, όχι 200 εκατομμύρια. <Κι> Γενικώ δεν συγκάλυψαν τίποτα και έχουν ένα διαφορετικό ήθο. Πολύ σωστά το λέει εδώ ο κύριο Σκανδαλίδη. Έτσι κλείσαμε πολύ αισιόδοξο ότι υπάρχει και φως σε όλο αυτό το σκοτάδι των διώξεων, των αθώων συμπολιτών μας, αγωνιστών της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού πάνω από όλα. Γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, κολλάκες στις διαφημίσεις. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα πω όλα, ρε. ρε! Λοιπόν, να σου πω κάτι, εντάξει, ωραία, θα πω για το κτίνος. Πώ να τον ονομάσει τώρα εδώ μέσα Κτίνος που φοράει μάλιστα και στολή τη προστασία του πολίτη. Άκουσε, είπε ο Τσάρτα. Γιατί να ακούω τι λέει ο Τσάρτα. Γιατί αναφέρθηκε στο κουτσούμπα. Το κλείνω το καπάκι στο ταλέτα όταν βγαίνω. Λοστο, ναι, είπε ο Τσάρτα ότι αποκάλεσε κτήνο στον άνθρωπο, κομμουνιστικά πολιτόματα, στα ελληνοφαθήσε και κάτι τέτοια. Ε, εντάξει, ο Τσάρτα το πέτω. Ναι, ναι, μπαίνω Ενώ, σε. Η σημασία να έχει. Άκου, να λέει πόση σημασία έχει. Μπαίνω σε site τη 9 10, 10 τον βρίζουνε. Τον γράζουνε και αυτά. Και θέλω να πω αυτό αυτόν τον παλιοκαριό, τον τζάρτα. Ρε μαλακά, στην ομάδα που είχε τον κουντούλη, τον Εσορίδη τον Παλόπουλο, τον Βασιλείου και όλα αυτά τα κομμουνιστικά πολυθώματα. Επειδή θα μια έχουνε γραμμένο, σεχουνε τον να, σαμβούς, να τον και να δημοσιοση... Καλά, πήρες, το γιατί μια και Κομπή. Χαίρομαι για αυτό τον ιδιότυπο διάλογο λέω. Ναι, ναι, ναι. Το μαλάχα το δε ο Ναι, μα το αγοράσαι με. <Συλίκη> Αγοράζεις σε δέκα... Αγοράζω παλιά. Αγοράζω παλιά. Δε μοντε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 παιδί έκλεψε γιατί είπε και αυτοί οι δημοσιογράφο: Το παίρνουν 4 και το πουλάνε 20. <σομίως> δεν το ξέρω, το, το ακούσαμε. Πρέπει... Αυτή η μαλακισμένη δημοσιογράφο είπε ότι το παλικάρι έκλεψε για 20 χρονών, 15 και στα 20. Ξέρω εγώ τι θα έκανε. Όποιο κλέβει για λίγα, στα 16, στα 20 μπορεί να σκοτώσει για λιγότερα. Είναι Ο και είναι από του συνδετιμόνε τη στο κόμμα, μάλλον. Όχι, περίμενε. Το 1978 ή 79 είμαι 15 χρονών. Δεν θέλω τι πάει... ιστορίε σου. Όχι, όχι, δεν θέλω καμία ιστορία. για. Αν υποψιαστώ. Μην υποψιάζεσαι. Ο στη Βουλή Ντύρλα και ψηφίζουν νομοσχέδια που μα αφορούν. Απίσω από τα σύννεφα. Αν είναι δυνατόν. Okay. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα καταρχάς <laughs> Πώς θέλεις να του δίνει η νέα τώρα το Σαββατοκυριακό. Πόσο του δίνει. Ναι, ναι, πόσο, πόσο θα είναι μπροστά. Νομίζω τον βγάζει και νικητή του Survivor All Stars. Και του Μουντιάλ από τη διαβάζω. Και του Μουντιάλ και του <laughs> Αυτό θα το πάρει. να, σβού... ε, ναι, η τώρα να άλλο με αυτό το Που πήρε τα λεφτά μας, τα έδωσε σε Εγώ και έχω πάρει την απόφαση από του συνεοδημοκράτε που ξέρω να του ζητάω να μου ζητήσουν, συγγνώμη, να απαιτό δηλαδή να μου ζητήσουν, συγνώμη, που μου φορτώσαν αυτό το γύφτο που καταδέχθηκε να πάρει Πώ πήρε 30 χιλιάρικα για λίγε ρίζε ελλέ. Που έχει, επιδότηση. 30 χιλιάρικα Πώς... για λίγε ρίζε, δεν λέγεται. Δεν υπάρχει. Γιατί τι εννοεί. Μάλλον είναι παραπάνω ρίζε ή παραπάνω τα λεφτά που πήρε. Τα δεν ξέρω. Ναι, θέλω να πω, αναλογικά δεν ισχύει, αν για λίγε ρίζε ελιά, παίρνουν όλοι 30 χιλιάρικα, δεν θα κάνουμε μια okay, άλλη δουλειά τώρα. Ελιάζα μα έβαλε. Να σου πω ότι αυτό έχει για μέθο Πήρε. Για κανέναν μια αίτηση να πάρει πετρέλαιο φέτο, να σου πω εγώ θα το πάρει. Κι αίτηση, παιδί. Ένα παίρνει που λέει ότι είναι για όλου. Ένα αρχίδι. Ε, μάται δε. 500 κριτήρια σου ζητά για να πάρει. θα πάρει πετρέλαιο <σχ> θέρμανση <σχ> φέτο. Το πήρε και εσύ τα αρχίδια, να φανταστώ. Ναι, γιατί το πήρε. Το πήρε, αλλά το πήρα. σε στάθηκα. Ήταν σεστό τα αρχίδια. <σχ> ωραία, ωραία. Να σου πω κάτι. Μην ανησυχούμε. Μην ανησυχείτε εσεί δηλαδή εκεί. Αυτό θα είναι και πάλι, γιατί έχει γίνει πολύ σωστή η προεργασία. Τον έχετε ετοιμάσει πάρα πολύ ευτυχώ τότε. Με το όλη οι είναι. Ακού και το θύμινο πολύ σ Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή, εντάξει. Και είναι πολύ στενοχωρημένο. Ποια ήταν η λακή του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ε, εντάξει. Που τον αναγκάστηκε να φύγει και γίνει ρόμπα ο κ. γιατί ρόμπα έγινε. Ε, δεν θα τα βάλει, βέβαια, αυτά που σου είπα, γιατί. Ε, δεν μπορώ να βάλω και μια ώρα που μιλάμε, θα βάλω κάτι. Ε, ε Ναι, θα βάλει κάτι, αλλά αυτά να βάλει όμω που σου λέω. Γιατί κατά τα το ίδιο με τον Αντένα, το Σκάι, το Στάρ, τον Α mm. ο ΣΥΡΙΖΑ και είστε όμορφα. Όλοι... Κάμπορ όλοι... που φημώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα. Να... Έλα, τα λέμε για.